Ευλογητός ο Θεός, ημών, πάντοτεν ίγκια ή και στου αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα η ο Θεός, ημών, δόξα η βασιλέφορ Άνιε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα καθίστε. Καλωσορίστε στη Λεμεσό. Βλέπω πολλού λευκοσιάντε. <laughs> είναι ευλογία, πραγματικά είναι ευλογία Θεού να βλέπει κανεί οι άνθρωποι να έχουν ενδιαφέρον για τον λόγο του Θεού. Έστω και αν είναι με τα φτωχά δεδομένα τα οποία διαθέτουμε. Ναι, δεν ακούετε. Σιγά σιγά μέχρι να βρούμε τον, τον δρόμο, τον τρόπο εδώ, τον μικροφόνο ακόμα χρειάζονται ρύθμιση. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τις διάφορες αλλοιώσεις οι οποίες συμβαίνουν στον άνθρωπο και είχαμε δει πως επιδρούν στην ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και στην πνευματική ζωή ακόμα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και όπως είπαμε μέχρι ακόμα και οι μεταβολές και το είδος των φαγητών και το περιβάλλον το οποίο ζούμε και οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε και γενικά μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή μας ένα πράγμα, ένα παραμικρό γεγονός, το οποίο δεν μπορούμε ίσως εκ των προτέρων να το εντοπίσουμε ή να καταλάβουμε ότι έχει πρόβλημα. Και παρά να αλλοιώνει την ψυχή μας και να χαλά όλη την πνευματική κατάσταση την οποία έχουμε μέσα μας, να εκπέμπει τρόπον την αμμιάνε ενέργεια κάπως ε, όχι τόσο πνευματική, αλλά μια ενέργεια αρνητική που καταστρέφει αυτήν τη διάθεση της ψυχή η οποία παρουσιάζεται προς προσευχή ή τέλο πάντων σε έφεση πνευματική. Είναι <Κι> όλα εδώ. <Κι> ναι, <φυσάκι όλας> εδώ. <Κι> Σήμερα... Εντάξει, σιγά, σιγά, θα <coughs> Σήμερα θα μιλήσουμε με το βοήθεια του Θεού για έναν άλλο μεγάλο κεφάλαιο της πνευματικής ζωής το οποίο είναι και αυτό εξίσου σημαντικό και είμαστε υποχρομένοι το γνωρίζουμε ώστε να καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε και ακόμα περισσότερο πως μέσα από όλες αυτές τις διάφορες συνθήκες που έχουμε κάθε φορά μπροστά μας μπορούμε να ανταπεξέλθουμε εξαγοραζόμενοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος των καιρών εξαγοραζόμενοι κάθε γεγονός το οποίο έχουμε μπροστά μας ή όπως έλεγε ο κ. Παίσιος, να αξιοποιούμε πνευματικά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό το κεφάλαιο το οποίο θα μας απασχολεί σήμερα και συνεχεία θα ίσως προχωρήσουμε αν έχουμε χρόνο και στην πορεία του το θέματος το οποίο θα εξετάσουμε κατά συνέχεια είναι το κεφάλαιο των διαφόρων πειρασμών, των πειρασμών και των θλίψεων. Καταρχάς, οι πατέρες της Εκκλησίας όταν ομιλούν περί πειρασμών δεν εννοούν πάντοτε αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς. Για μας πειρασμός είναι συνήθως κάτι το οποίο μας ε, ελκύει προς αμαρτία. Όταν λέμε αυτό το πράγμα είναι πειρασμός σαν να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μας τραβάει στην αμαρτία. Είναι μια πρόταση τέλο πάντων ε, δυνατή, μια ελκυστική πρόταση η οποία τύνει να μας βγάλει από τον δρόμο του Θεού. Αυτό συνήθως πιστεύουμε έτσι ότι είναι πειρασμό. όμως οι πατέρες μας είμαστε ότι πειρασμός είναι κάθε γεγονός κάθε γεγονός το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια δυσκολία δηλαδή μια θλίψης είναι πειρασμός μια αποτυχία είναι πειρασμός μια δυσκολία που συναντούμε στη ζωή μας είναι πειρασμός κάτι το οποίο τέλο πάντων δεν είναι ξεκάθαρον δεν είναι τόσο καθαρό μπροστά μας και αυτό μπορεί να ονομαστεί πειρασμός με την έννοια ότι πειράζεται ο άνθρωπος πειράζεται, έρχεται σε μια δυσκολία, δεν ξέρει τι να κάνει υπάρχει τέλος πάντων ένας κίνδυνος να αποτύχει να κάνει λάθος ή να ε, φύγει από τον τρόπο της ζωής επίσης πειρασμός είναι οτιδήποτε θλίβει την ψυχή μας κάθε ε, ε, κάθε γεγονός το οποίο μας φέρνει θλίψη και αυτό ονομάζεται πειρασμός ο Χριστός μας παρέδωσε στο Ευαγγέλιο ή την προσευχή την οποία μας είπε να προσευχόμαστε μας παρέδωσε να παρακαλούμε το Θεό να μας γλιτώσει από τον πειρασμόν, αλλά μας από του πονηρού και εμεί συνέγγιση μας πειρασμό λέμε προηγουμένω. μη μας πειρασμό αλλά μας από του πονηρού και ταυτόχρονα βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες να μας ομιλούν για το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η πειρασμή στον άνθρωπο μέχρι πέφτασαν στο σημείο οι τη της Εκκλησίας να πούν ότι έπαρων τους πειρασμούς και ουδήσκος ο ζώμενος δηλαδή βγάλε τους πειρασμούς και κανένα δεν πρόκειται να σωθεί δηλαδή θεώρησαν οι Πατέρες ότι οι πειρασμοί είναι έναν Απαραίτητο στην πνευματική μα ζωή, το οποίο επιβάλλεται τρόπον να προκειμένου περί του ανθρώπου. Και φαίνεται εξωτερικά σαν μια αντίφαση. Πώ ο Χριστό μα λέει να, να παρακαλούμε τον Θεό να μην μα εισάγει σε πειρασμό και από την άλλη να έρχονται πατέρε να ομιλούν ότι οι πειρασμοί είναι κατά πάντα ωφέλιμοι και είναι απαραίτητοι και είναι αναγκαίοι και δεν πρέπει να του αποφεύγουμε του πειρασμού. Η απάντηση είναι η εξή. ο Χριστός ομιλεί περί του πειρασμού εκείνου ο οποίος έχει την εξουσία πάνω μας να απολέσει την ψυχή μας είτε και κατά κύριο λόγο, λόγω της δικής μας υπευθυνότητας λόγω της δικής μας χρεοκοπίας λόγω του ότι εμείς έγιναμε έτι να μπει η ψυχή μας σε πειρασμό. Και αυτός ο πειρασμός, αυτή η δοκιμασία, μπορεί να καταστρέψει την ψυχή μας αιώνια. Για αυτόν τον πειρασμό μας παρακαλεί ο Χριστός να προσευχόμαστε, να μην αφήσει ο Θεός να μπούμε σε αυτήν την μεγάλη περιπέτεια που υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η ψυχή μας να χωριστεί αιώνια από τον Θεό. Οι υπόλοιποι πειρασμοί είναι ωφέλιμοι και δεν πρέπει να τους αποφεύγουμε. Και εξηγούμε πιο κάτω. Οι πατέρες μας έδειξαν πολλούς τρόπους και πολλά γεγονότα τα οποία ονόμαζαν πειρασμούς και μας είπαν ότι ο άνθρωπος είναι δυνατόν να υποστεί πολλές θλίψεις για πάρα πολλούς λόγους. Και βλέπουμε ότι Υπάρχουν θλίψεις στη ζωή τόσο των Αγίων όσο και στη ζωή ας πούμε των αμαρτωλών. Λέει η Γραφή ότι πολλές θλίψεις των δικαίων και πολλές εμάς των αμαρτωλών. Δηλαδή βλέπουμε θλίψεις στη ζωή όλων των ανθρώπων και καμιά φορά βλέπουμε θλίψεις στη ζωή των ανθρώπων της Εκκλησίας περισσότερες από τις, από τις θλίψεις των υπολείπων ανθρώπων. Και διαρωτούμαστε και διαρωτούνται οι άνθρωποι, ιδίως όταν είναι και λίγο ατελείς στη πνευματική ζωή, «Μα γιατί σε μένα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ενώ στους άλλους ανθρώπους όλα τους πάνε καλά. Είναι ένα ερώτημα το οποίο βασανίζει πάρα πολλές φορές των άνθρωπων. Γιατί, γιατί δεν ξέρουμε, δεν καταλάβαμε καλά ποιο είναι ο σκοπό τη ζωής μας και πως μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά. Οι πατέρες μας είπαν ότι οι πειρασμοί συμβαίνουν για πολλές αιτίες. Μια αιτία, ας την πω έτσι, για την οποία συμβαίνουν οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι αποτυχίες, οι δυσκολίες, είναι οι πολλές μας αμαρτίες. Βάσει του πνευματικού νόμου, αυτόν τον τρόπο δηλαδή τον οποίο ο Θεός διοικεί τον κόσμο ολόκληρο λέγεται αυτός ο νόμος αυτός ο τρόπος που δική τον Θεό λέγεται πνευματικός νόμος και βάσει του πνευματικού νόμου εφόσον εμείς σαν ελεύθεροι άνθρωποι εκουσίως θεληματικά αμαρτάνομαι και χωρίζομαι τον εαυτό μας από τον Θεό αυτή η απομάκρυση μας από τον Θεό από μόνη της φέρει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μια, έναν έδαφος, πρόσφορον έδαφος, στο να ενεργήσουν τα κακά γεγονότα και οι δυνάμεις του κακού, ο διάβολος, μας. Γιατί έχουμε δώσει εμείς δικαίωμα να γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί παραδείγματος χάρη ένα παράδειγμα, κάποιος άνθρωπος ο οποίος σε ληματικά, εκούσια πάει να κλέψει κάνει μια απόπειρα κλοπής, κλέβει τέλος πάντων τον πιάνει αστυνομία του δίνει ένα γερό ξύλο και τον κάνει άχρηστο ε, ορίστε, μια θλίψης έκλεψε και της έφαγε και τον έβαλε και φυλακή είναι θλίψης για αυτήν τη θλίψη φταίει ο ίδιος ο ίδιος ο άνθρωπος πήγε να κλέψει δεν του ήρθε στα καλά καθούμενα έκαμε μια ενέργεια και η ενέργεια αυτή είχε σαν αποτέλεσμα ένα συγκεκριμένο γεγονός, μια συγκεκριμένη θλίψη ή τέλος πάντων διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Εξαμαρτιόμαστε λοιπόν μπορούν να συμβούν πολλές θλίψεις, πολλές περιπέτειες, πολλοί πειρασμοί. Είναι μια αιτία, δεν είναι η μοναδική αιτία. Άλλες φορές μπορούν οι θλίψεις αυτές να συμβούν όπως συμβαίνουν στους Αγίους και στου αρέτους ανθρώπους για πνευματική πρόοδο δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μία ανέφεση στην πνευματική ζωή έτσι. όπως λέει ο Γέροντας παρακαλούμε κάθε μέρα τον Θεό και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, σώσε την ψυχή μου Χριστέ μου σε παρακαλώ σώσε την ψυχή μου και ελέησέ και ζητούμε το έλεος του Θεού, ζητούμε τη σωτηρία μας και έχουμε πόθο πράγματι να είμαστε μαζί με τον Θεό αιώνια. Πλην όμως τα έργα μας, οι πρόθεσις μας δεν είναι τόσοι όσοι χρειάζεται για να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το πνευματικό επίπεδο που πρέπει να έχουμε για να είμαστε μαζί με τον Θεό. Ιστερούμε είτε λόγω της αμελίας μας, είτε γιατί αμελούμε και τέλο πάντων... Ε, δεν έχουμε τόση επιμέλεια στην πνευματική ζωή, είτε καμιά φορά, λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε μας βλάφτει, δεν μας ωφελεί. Είτε εξ αγνίας μας, είτε εξ μας, πάντως στερούμε τον εαυτό μας από την πρόοδο την οποία έπρεπε να έχουμε. Και μπορεί μέσα μας να έχουμε αυτή την έφεση, δηλαδή η ψυχή μας, να έχει την δυνατότητα να προχωρήσει περισσότερο πνευματικά αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε όπως ένας μαθητής που είναι έξυπνος άνθρωπος είναι, το μυαλό του κόβει πολύ αλλά επειδή δεν διαβάζει επειδή δεν είναι επιμελής δεν προχωρά όσο έπρεπε να προχωρήσει ο καλός δάσκαλος όμως γνωρίζοντας, βλέποντας την ευφυΐα του μαθητού εκείνου φροντίζει με τρόπους ακόμα και αυστηρούς, μπορεί να τον δύρει τέλος πάντων τότε που έδερναν οι δάσκαλοι ε, μπορεί να του βάλει μια τιμωρία να πούμε, να το, κάπου να το θλίψει τον μαθητή να τον πιέσει γιατί ξέρει ότι αυτός ο μαθητής έχει δυνατότητες πλην όμως αδικά των εαυτών του επειδή είναι αμελής επειδή δεν το καταλαβαίνει επειδή ακόμα είναι νίπιον ε, δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να διαθέσει περισσότερο χρόνο ώστε να προχωρήσει πνευματικά το ίδιο συμβαίνει και εμάς. Κλέπτεται η καρδιά μας όπως λένε οι πατέρες μας κλέβει οι περιστάσει, τέλο πάντων το ένα το άλλο και δεν μπορούμε δεν, δεν προχωρούμε όσο έπρεπε να προχωρήσουμε πλην όμως θέλουμε να προχωρήσουμε η καρδιά μας θέλει ζητούμε από τον Θεό να, να μας βοηθήσει να τον πλησιάσουμε κάθε μέρα στην προσευχή μας αυτό λέμε τα λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ σημαίνει ότι ζητούμε το έλεος και την χάρη του Θεού αυτό όμως σημαίνει ότι δίδομαι το δικαίωμα στον Θεό να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε πνευματικά. Αυτό το πράγμα γίνεται όχι δια μαγείας, αλλά δια μέσου των γεγονότων. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα το οποίο ξέρετε το έχω πει και άλλες φορές αλλά για δεν το έχουν ακούσει. Μας έλεγε ο γέροντας ο Παΐσιος ότι μια φορά όταν ήταν στην Κόνιτσα ε, πήγαινε από το, από το μοναστήρι στην εκκλησία, στο χωριό. Δεν είχε ιερέας στο χωριό, Πεμ, στο μοναστήρι, Πεμ, ήταν μόνος του. Και κατέβαινε τις κοινάκες στο χωριό, το πλησίον, το κοντινό χωριό και ε, εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Ο ιερέας ήταν γνωστός και φίλος του και αγαπούσε τον γέροντα. Στον δρόμο και το περιστατικό με τις αρκούδες ε, και ο είχε έτσι μία πνευματική κατάσταση και προσευχόντας τον Θεό να τον βοηθήσει να τον ελεήσει και έλεγε Χριστέ μου σε παρακαλώ δώσε μου αυτή την ταπείνωση η οποία είναι απαραίτητη στη ζωή μας και η οποία είναι αυτό το στοιχείο με το οποίο σε Σένα έτσι είμαστε ταπεινοί στην καρδία μας παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει την ταπείνωση. Πήγε λοιπόν στην εκκλησία, στη λειτουργία, ήταν μέσα στο ιερό βήμα και όταν ήρθε την ώρα να κοινωνήσει και είχε πολύ κατάνοιξη και πάρα πολύ πνευματική κατάσταση μέσα του, όπως κάθε φορά συνήθιζε, πλησιάσε τον ιερέα και του είπε «Πάτερ, θα κοινωνήσω σήμερα». Και ο ιερέας τον κοινωνούσε μέσα στο Άγιο Βήμα και να μην βγαίνε έξω να ανεκατεύεται με τους κοσμικούς, τέλο πάντων, μες τη φασαρία, του κοινούσε μέσα μόνο του. Κάθε φορά αυτό γινόταν. Εκείνη την ώρα που του είπε το ιερέα ότι θα κοινωνήσει και να γίνει ό,τι έγινε το κάθε φορά, ο ιερέας εθύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει. Να φωνάζει και να μαλώνει τον γέροντα και του έκαμε μια φασαρία, δηλαδή η την που λέμε. Του είπε πολύ βαρια λόγια, του είπε πάρα πολύ λόγια. Του γέροντα, και τέλο πάντων τον εξεφτέλησε. Ο γέροντας σ' διότι φώναζε πάρα πολύ ο, ο ιερέα, τον άκουγε όλο το κλεισίσμα, έγινε σαματάζ μες στην εκκλησία, έγινε φασαρία τέλο πάντων, του είπε πάρα πολλοί λόγια άσχημα, του είπε ότι τον ενοχλούσε την παρουσία του από παλιά, από τώρα τέλο πάντων. Του είπε πάρα πολλά πράγματα. Ο Γαρόντα σε τρόμαξε, λυπήθηκε, μαζεύτηκε σε μια γωνιά εκεί, ε, σοκαρίστηκε, δεν είχε τι να ο άνθρωπο. Και ελυπήθηκε πάρα πολύ. Λέει, εγώ τι μαζόμουν να κοινωνήσω και είχα αυτήν την κατάσταση μέσα μου και έγινε τους σαμαντάς Τέλος πάντων τέλειωσε η λειτουργία, κοινώνησε όπως κοινώνησε. Και μετά ο ιερέας πήγε του λέει ξέρεις συγγνώμη δεν ξέρω τι έπαθα τέλος πάντων ε, συγχωρέθηκα. Και επέστρεφε ο γέροντας πίσω στο μοναστήρι και διαρωτώντα γιατί να συμβήνουν το πράγμα άραγε τι κι είναι το υπόθεση που συνέβη έβηγε τώρα, πως έγινε αυτό το πράγμα. Και αμέσως ενθυμήθηκε την προσευχή που έκανε στο Θεό ότι επαρεκάλεσαν τον Θεό να του δώσει ταπείνωση. Και έλεγε ο ίδιος ο γέροντας. Και εγώ νόμιζα λέω ταπείνωση, θα μου έδινε ο Θεός ταπείνωση λέει και η ταπείνωση δεν τίποτα κανένας να σου βάλει ζάχαρη και θα σου δώσει δυο κιλά ταπείνωση και θα σου τη βάλει μέσα στα κούλια σου να σου δώσει. Όταν ζητούμε από τον Θεό ταπείνωση, Τότε ο Θεό επιτρέπει ένα γεγονό στη ζωή μας το οποίο να μας ταπεινώσει. Και εκεί είναι που χρειάζεται η σύνεση. Να πιάσει το γεγονός αυτό, να το αξιοποιήσει πνευματικά. Εάν σου φύγει το γεγονός και αντιδράσει εσύ κατά τον ίδιο τρόπο, έχασε την ευκαιρία την οποία εσύ ζητούσες από τον Θεό. Εάν τη δεχθεί και την αξιοποιήσει, τότε αυτό που ζητούσε. Το παίρνεις αξιοποιημένο. Ή πολλές φορές ζητούμε από τον Θεό, τέλος πάντων, λέμε Θεέ να παντρευτώ, να κάνω μια οικογένεια πνευματική που να με βοηθήσει ώστε να πάω στη Βασιλεία του Θεού. Και παντρεύεται κάποιος άνθρωπος και αντί να βρει έναν χριστιανό βρίσκει τέλος πάντων έναν δύσκολων άνθρωπων, πάρα πολύ δύσκολων άνθρωπων και γίνεται η ζωή μαρτύριο. Και αρχίζει να περνά κάθε μέρα ένα μαρτύριο, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και λέει, μα πώς, εγώ αφού ήθελα να, να έχω μια χριστιανή οικογένεια, ονειρευόμουν, μια οικογένεια χριστιανική, ήσυχη, κάθε νύχτα να διαβάζαμε το απόδειπνο, να κάνουμε κομποσχήνια, τέλος πάντων να μην είχαμε δυσκολία, να πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, να εξομολο να έχουμε κοινή πνευματική ζωή συνέβη και τώρα αυτό το πράγμα και νομίζει κανείς νομίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον επεριφρόνησε, τον πέταξε δεν άκουσε την προσευχή του ενώ αυτό το οποίο έχει είναι αυτό που ζητούσε ήθελε να ζήσει στη βασιλεία του Θεώνια μα αυτό το πράγμα σημαίνει πολύ πνευματική εργασία και σημαίνει ότι μέσα από αυτό το οποίο έχεις τώρα μπροστά σου από αυτές τις δοκιμασίες, τις λήψει, τις δυσκολίες θα αξιοποιήσεις πνευματικά τις δυσκολίες όλες αυτές για την αιώνια βασιλεία του Θεού εάν ο άνθρωπος το δει έτσι, τότε καταλαβαίνει ότι οι λήψει και οι δοκιμασίες συμβαίνουν Πάρα πολλές φορές για την πνευματική πρόοδο. Όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά και για την πνευματική πρόοδο. Άλλη φορά, αυτό συμβαίνει κυρίως στους πνευματικούς πατέρες. Ο άνθρωπος υποφέρει θλίψεις και δοκιμασίες λόγω άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, κάποιο πνευματικό άνθρωπος αναλαμβάνει, έχει πνευματικά παιδιά, πνευματικά τέκνα ανθρώπους και αναλαμβάνει την, την, την οδηγία αυτών των ανθρώπων, να τους οδηγεί πνευματικά. Και κατά έναν παράδοξο τρόπο οι πειρασμοί και οι, οι θλίψεις εκείνων των ανθρώπων μεταφέρονται στον πνευματικό πατέρα, στον άνθρωπον αυτόν. Είναι το φαινόμενο της αναδοχής, όπως ο Χριστός ανέλαβε πάνω, πάνω του τις δικές μας αμαρτίες και τρόπονται να ενίκησε στον εαυτό του την αμαρτία του κόσμου όλου και απέθανε υπέρ του λαού του το ίδιο συμβαίνει και στους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι αναδέχονται τις αδυναμίες του λαού του Θεού και πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να υποστούν ακόμα και σωματική κάκωση μπορεί να, να έχουν και επώδυνο θάνατο μέχρι και θάνατον ακόμα και τη σωτηρία του λαού του Θεού Έχουμε περιπτώσεις Αγίων τη Εκκλησίας οι οποίοι είχαν τραγικό θάνατο Σκοτώθηκαν, εκκρεμίστηκαν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ο χτίτορας της Μεγής Λάβρα Λαύρας του Αγίου Όρους έπεσε από τον τρούλο της Εκκλησίας έκτιζε και σκοτώθηκε Έχτιζε την, την Εκκλησία μαζί με τους μοναχούς και όπως ήταν πάνω στον τρούλο και έκτηζε, χάλασε το οικοδόμημα και κρεμίστηκε ο Άγιος κάτω και πέθανε και αυτός και μαθητές του. Και είναι να διαρωτάται κανείς για ποιον λόγο. Γιατί διότι αυτός ο μεγάλος Άγιος ήταν κατά μίμηση του Ιησού και αναδέχθηκε πάνω του όλη αυτήν την πνευματική προόδο αυτού του τόπου τον οποίον ετοίμαζε ο ίδιος. Αυτό όμως συμβαίνει και κατά τον αντίθετον τρόπο. Όπως οι Άγιοι αναδέχονται τις τις θλίψει, του πειρασμού, το βάρο των ανθρώπων όλων που έχουν απάνω του, εμεί οι υπόλοιποι αναλαμβάνουμε πάνω μα το βάρος των πειρασμών και των αμαρτιών των ανθρώπων του οποίου κακοποιούμε ή κατηγορούμε. Δηλαδή, αν κατηγορούμε έναν άνθρωπο ή συκοφαντούμε ή κατακρίνουμε άλλων άνθρωπων, τότε βάσει του πνευματικού νόμου. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συκοφαντείται και υπομένει ελαφρώνεται από τους πειρασμούς και τις θλίψεις του και μεταφέρονται πάνω μας οι θλίψεις και οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες εκείνου. Γίνεται μία αναδοχή κατά τρόπον αρνητικών και συμβαίνει σε αυτόν ο οποίος κακοποιεί εις βάρος του άλλου. Γι' αυτό πολλές φορές που νομίζομαι ότι μα τι είμαι εγώ είμαι το θύμα και να κάτσω τώρα να με κατηγορείω ένας κι άλλο και να μην απαντώ να μην μιλώ, να μην αμείνομαι μόνο ένα βλάκας μπορούσε να κάνει το πράγμα τι, είμαστε θύματα εμείς να μιλήσουμε κι εμείς, να απαντήσουμε να αποδείξουμε την αθότητά μας να, να συντρίψουμε με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τέλος πάντων μας ε, επιβουλεύεται δεν μας θέλει αλλά δεν ξέρουμε ότι εκείνος που μας επιβουλεύεται και εκείνος που μας συκοφαντεί εκείνος που μα κατηγορά και εκείνος ο οποίος λέει λόγια εις βάρος μας αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά μας ευεργετεί χώρια από το ότι ο Θεός μας ευλογεί με την υπομονή αλλά συμβαίνει αυτή η αναδοχή του πνευματικού νόμου και μεταφέρονται φεύγουν από πάνω σε εμά αυτό το βάρος των δοκιμασιών και μεταφέρεται δυστυχώς στον άνθρωπον ο οποίος συκοφαντεί και κρίνει είναι μέσα στα μυστήρια του πνευματικού νόμου όποθε δεν οι Πατέρες κοινωνεί ο, κατα... ο καταλαλόν του καταλαλουμένου ο κατηγορών του κατηγορουμένου δηλαδή αυτός που κατηγορεί κοινωνεί με τις αμαρτίες και σλήψεις του κατηγορούντος του κατηγορουμένου ανθρώπου σλήψεις και δοκιμασίες μπορούν να συμβούν όπω δεν οι Πατέρες και αποφθώνον των δαιμόνων δηλαδή ο διάβολος μπορεί να λάβει εξουσία από τον Θεό και να φέρει πολλές λήψεις σε έναν άνθρωπο όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Ιώβ που είχε εξουσία από τον Θεό και χτύπησε τον Ιώβ τον δίκαιο Ιώβ πάρα πολύ άσχημα του σκότωσαν τα παιδιά του του εξαφάνισε την περιουσία του τον έκαμε να είναι ο τελευταίος άνθρωπος της πόλης του, της χώρας του τον απαρνήθηκαν οι πάντες, τον απαρνήθηκε η γυναίκα του και αυτός ο, ο πάλε ποτέ πλούσιος άνθρωπος, ο ευτυχισμένος, ο δίκαιος, ο οποίος δεν αδίκησε κανέναν άνθρωπο στη ζωή του, αλλά ήταν ένας ευεργέτης σε οποιονδήποτε τον πλησία του, να ένα πεταμένος πάνω στις κοπριές, ένα γεμάτος έλκη, ήταν είχε γέμωσε το σώμα του με, με τραύματα, με πληγές και έξινε τα έκκη με τα όστρακα και είχε σε μια κατάσταση τελείως δηλαδή εξευτελιστική, δεν είχε παρηγοριά από πουθενά έφτασε στο σημείο να απελπιστεί για την ζωή του και να καταραστεί την ημέρα την οποία να και όταν έφτασε στο έσχατο των όριο της απογνώσεως, το έσχα τον που δεν είχε να πήγει κάτω άλλο να πάει υπέστη τόσα κακά δηλαδή και όχι μόνο κακά, που εντάξει κακά υποφέρομαι όλοι, αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η σιωπή του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα κύκλο δυσκολιών, δοκιμασιών, θλίψεων, φοβερών θλίψεων, το ένα κακό διαδέχεται, το άλλο κακό δεν βρίσκει άνεση από πουθενά ούτε από ανθρώπους, ούτε από πουθενά και ο Θεός ακόμα ο ίδιος δεν ομιλεί στον άνθρωπων. Ο Θεός σιωπά, σαν είναι απόνο ο Θεός, σαν να μην υπάρχει και σαν να αφήνει με μια έτσι με μια σιωπή απουσία στροποντινά αφήνει το κακό να χτυπά λίπετα τον άνθρωπο και ο άνθρωπος φτάνει στο έσχατον όριο της αντοχής του στο έσχατον όριο εκεί που δεν υπάρχει πλέον τίποτε άλλο. Είναι αυτό που είπα πολλές φορές ότι σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος πιστεύω ότι φτάνει μόνο μία φορά στη ζωή του. Δεν αντέχει δεύτερη, δεν μπορεί να πάει δεύτερη φορά. Σε αυτό το έσχατο βάθος της απελπισία φτάνει ο άνθρωπος μία φορά μόνο. Και αν δεν φτάσει όσο ζει ίσως φτάσει την ώρα που θα αντιμετωπίσει το γεγονός του θανάτου. Πάντως Φαίνεται ότι όλοι μας θα περάσουμε κάποια στιγμή από αυτό το έσχατον όριο. Τέλος πάντων, σε αυτό το έσχατον όριο το πιο οδυνηρό είναι η σιωπή του Θεού. Στον Ιώβ ο Θεός δεν μιλούσε. Του έλεγαν χίλια πράγματα εκείνοι οι φίλοι του όλοι. Πού είναι ο Θεός, τι είναι αυτά τα οποία λες, του φόρτουναν, του φόρτουναν τόσα πράγματα. Ο Ιώβ προσπαθούσε να απαντήσει και ο Θεός σε σιωπούσε όταν έφτασε στο έσχατον όριον, τότε μίλησε ο Θεός αλλά και τότε εμίλησε σωστά και ο δίκαιος Ιώβ και όταν ήταν σε αυτήν την απελπισία στο χάος της απελπισίας και του ομίλησε ο Θεός και του εδηγήθηκε ο Θεός του απεκάλυψε τον εαυτόν του τότε ο Ιώβ είπε εκείνα τα περίφημα λόγια τα οποία λέει στη γραφή στο βιβλίο του Ιώβ λέει στον Θεόν ότι μέχρι τώρα σε άκουγα άκουγα για, για σένα λέει στον Θεόν ακοήν μένο τόση εικόν σου το πρώτερο μέχρι τώρα μέχρι χθε προηγουμένως άκουγα για σένα να διηγούνται διάφορα πράγματα όλα όσα ήξερα και όσα διέβαζα ήταν διηγήσεις για σένα νυν δε τώρα δε του λέει σε είδε ο φθαλμό μου σε είδα με τα μάτια μου και έλειωσα και ετάκιν ήγι με αυτών με αυτόν και σποδών τώρα σε είδα με τα μάτια μου και έλειωσα και σάνο με τον εαυτό μου χώμα και στάχτη. αυτή ήταν η στιγμή που ο είχε πλέον καθαρή σχέση, καθαρή θεωρία του Θεού πότε όταν έφτασε στο έσχατο τον όριο της απελπισίας εκεί συνήθισε τον Θεό και όπως έλεγε ο Ιωαίμνης το γεροντάς μας ο Ιωσήφ ο ότι ο Θεός ενεργεί μετά από το τέρμα της εξαντλητικής υπομονής. Αφού εξαντλήσεις όλη την υπομονή που είχες, όλη την υπομονή που είχες, που δεν έχει πλέον άλλη υπομονή, που διαλύθηκες, επέθανες κυρολεκτικά, δεν μπορείς να αντέξεις ούτε ένα δευτερόλεπτο πιο κάτω, σε εκείνο το, το, το, το ωριακό σημείο εκεί εμφανίζεται ο Θεός θα ακόμα ένα παράδειγμα, έτσι για να καταλάβετε. Το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, αλλά για όσους δεν το έχουν ακούσει. Στο Αγιονόρος στι στις μέρες μας ζούσε αυτός ο Μέγας Γέρον, ο Παντή Λεφρέμ, στα Κατουνάκια. Ο Γέροντας αυτός πήγε στο Αγιονόρος σε ηλικία περίπου 20 χρόνων. Ήταν ένα από τους μεγαλύτερους ασκητές του Άγιου Όρους. Ένα σύγχρονο Άγιος, μεγάλος Άγιος, μεγάλος γέροντας, κοσμημένος, με μεγάλα χαρίσματα από τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, νέο παιδί, με πολύ ζήλο, <coughs> πήγε σε ένα γέροντα, πατριώτη του από τη Θήβα, ο οποίος γέροντας αυτός δυστυχώ ήταν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Ο γέροντας Εφρέμ είχε σαν πνευματικόν πατέρα τον γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή. Αλλά ο γέροντας του, ο παπανικηφόρος, που έμενα μαζί του στην Καλύβα, ήταν από τη Θήβα, ήταν χωριανός του και πήγε σε αυτόν. Αυτός ο γέροντας λοιπόν ήταν πολύ δύσκολος, πολύ, πολύ δύστροπος άνθρωπος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τις πολλές δυσκολίε που είχε ο γέροντας, ο Εφραίμ στη ζωή του. Ο Παπανοικηφόρος τον εστρίμωχνε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν ένας άνθρωπος ανηλαίητος. Καμία οικονομία, καμία συγκατάβαση, ίχνος συμπάθειας. ίχνος συμπάθειας. Κυριολεκτικά εσκότωσε αυτόν τον άνθρωπο. Αφού μας έλεγαν γέροντες μας, εμάς που τον πρόλαβαν, εμείς πηγαίναμε, λέει, επίσκεψη στον Παπαεφραίμ, και αντέχαμε μέχρι έναν τέταρτο, είκοσι λεπτά. Παραπάνω δεν τον αντέχαμε και φεύγαμε. Και αυτός τον άντεξε χρόνια ολόκληρα. Πάρα πολλές δυσκολίες. Τι να σας πω δηλαδή, καλύτερα αμήν, αμήν, αμήν σας πω λεπτομέρειες. Πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Ο Παπανικηφόρος ήταν ένας άνθρωπος ή όπως έλεγε ένας άλλος γέροντας, αυτός είχε μορφήν ανθρώπου, αλλά δεν ήταν άνθρωπο. Τα θηρίο. Ήταν ένα θηρίο, ανήμερο θηρίο. ίσως να ήταν και ψυχοπαθής, ίσως να έχει και δαιμόνιο. Δεν ξέρω. Ο παπαϊφρέμ πάρα πολλέ φορέ ήθελε να φύγει από τον γέροντα, διότι δεν τον άντεχε πλέον. Ήταν πολύ άσχημη η ζωή κοντά του. Όχι μόνο τον βασάνιζε, αλλά δεν είχε και προποθέσει πνευματική ζωής. Ήταν αδύνατο πράγμα να κάτσουν να φάνε και να μην φωνάζει να πας στην εκκλησία και να μη φωνάζει. Ό,τι έκαναν, οτιδήποτε πήγαινε να κάνει, συνέχεια φώναζε, μουρμουρούσε, ήταν μια ζωή δηλαδή μαρτύριο γελολεκτικά. Κάθε φορά που έλεγε θα φύγω να τον αφήσω δεν τον αντέχω άλλο, αισθανόταν να τον εγκαταλείπει η Θεία από πάνω του. Έφευγε η από πόνο, πάνω του. Μια δε φορά που κατέκρινε τον γέροντά του, τον Παπανοικηφόρο, τον κατέκρινε και πως τον κατέκτηνε, νομίζετε. Το ρώτησε κάποιος άλλος μοναχός «Τι κάνεις, πάτερ; Λέει «Καλά». Λέει «Πώς πάει ο γέροντας» «Ο γέροντά σου». Και του απαντά Πώ να πάει, πάντερ» μα έκαψει». Γι' αυτόν τον λόγο τον εγκατέλειψε η χάρις του βαπτίσματος για περισσότερα από έξι μήνες. Έξι μήνες θρινούσε ο γέροντας και σαν όδον εαυτόν του σαν ζώον, σαν χτίνος όπως έλεγε ο ίδιος, είδε από πάνω αισθητά να φύγει τη χάρη του βαπτίσματος, γιατί κατέκρινε τον γέροντα. Και όσε φορές δοκίμαζε να φύγει, τον εγκατέλειπε ο Θεό. Πέρασαν χρόνια πολλά, 42 χρόνια. Πήγε 20 χρόνων και έγινε 62 χρόνων για να πεθάνει ο γέροντας ο νικηφόρος. 42 χρόνια λέει. Δεν μου φώναξε ουδέποτε με το όνομά μου, πάντοτε με βαριά λόγια, με βρυσές, με πολύ άσχημα. Στο τέλος, δε, στο τέλος, έχασε και τα λογικά του. Όταν γέρασε πολύ, έγινε παράφρον, και δεν εξαιρετή και είχε πολλές άσχημες καταστάσεις, έγινε τελείως παρανοϊκός. Μέχρι που αναγκαζόμουν να τον κλείω γέρο ο παπαϊφρέμου στο δωμάτιο, για να μην σκοτωθεί, να μην σκοτώσει κανένα. Τέλος πάντων πέρασαν τα χρόνια, 42 χρόνια. Και όπω έλεγε, έλεγε μα έλεγε 42 χρόνια, μα δεν ήταν 42 χρόνια, ήταν 42 χρόνια δευτερόλεπτα. Μου λέει, Το καταλαβαίνει, μου λέει αυτό που σου λέω. Κάμε τα 42 χρόνια δευτερόλεπτα και να καταλάβεις ότι εγώ ζούσα όχι τις μέρες μαρτύριο όχι ώρες μαρτύριο δευτερόλεπτα μαρτύρικα 42 χρόνια όταν πέθανε ο Παπαϊνικηφόρος και τον είχαν εις το νεκροκράβατο έκαναν την κηδία του και τον κατέβασα στον τάφο και όπως ήταν εκεί η συνήθεια στο Άγιον Όρος πριν κατεβάσουν τον τάφο νομίζω και εδώ το κάνω πήγε ο Παπαεφρέμος υποτακτικός να πάρει να σπαστεί το λείψανο του γέροντά του για τελευταία φορά να πάρει την τελευταία ευχή του γέροντα όταν έβαλε μετάνια και φίλεσε το νεκρό χέρι του γέροντά του αμέσως εκείνη τη στιγμή εμίλησε η Θεία Χάρις μέσα του και του είπε ότι αυτό που έκαμες ήταν το θέλημα του Θεού και ο γέροντας απάντησε στο Θεό και μου το λες τώρα που πέθανε ο γέροντας δύο χρόνια παρακαλούσα έκλεγα μέρα νύχτα και σε παρακαλούσα να μου πεις τι να κάνω που και εγώ μου μέσα σε την περιπέτεια και τώρα που πέθανε μου λες ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και ανέφευγα τόσες φορές που δοκίμασα ανέφευγα και ο Θεός του απαντά οι ανέφευγες θα καταστρεφώσουν και έλαβε αυτή την απάντηση και λέει κανείς αυτή όλη, όλη αυτή η περιπέτεια που συνέβαινε για ποιο λόγο συνέβηκε σε αυτόν τον άνθρωπο συνέβηκε ακριβώς για αυτήν την πνευματική πρόοδο και αυτήν την, την πορεία όλη μέσα στον πόνων. αυτό ήταν που ζητούσε και μετά έλεγε ο, Πεφραιμό, ότι ο Γέροντας μου δεν με έβλαψε καθόλου δεν με έβλαψε ο Γέροντας εγώ έβλαψα τον εαυτό μου ο Γέροντας δεν με έβλαψε. και πράγματι το αισθανόταν και να σας πω και κάτι άλλο όταν επέθανε ο Παπανοικηφόρος επήγε στην κόλαση, κολάστηκε και ο Γέροντας ο Εφραίεμ προσευχόμενος τον είδε με τη χάρη του Αγγίου μακράν του Θεού, μέσα στην απώλεια διότι δυστυχώ η ζωή ήταν όπως σας περιέγραψε και παρόλο που τον είδε τον Γέροντα το πω, μέσα στην κόλαση ο και ο γέροντας, ανέλαβε ένα μεγάλον αγώνα πνευματικών, ο οποίος δίρκυσε χρόνια αγώνα προσευχής, νηστείας, ελεημοσύνης, ε, μεγάλο πνευματικών αγώνα, μέχρι που σιγά, σιγά, σιγά, σιγά κατάφερε για τον προσευχόν του να σώσει την ψυχή του γέροντά του. Και θα μου πεις και, και τώρα κανεί πώς έσωσε την ψυχή του γέροντα μπορεί η Εκκλησία έχει τη δύναμη για τον προσευχό των Αγίων να σώζει τις ψυχές των κοιμημένων έχει η Εκκλησία την δύναμη είναι και αυτό βλέπετε μέσα στο μυστήρια στα μυστήρια των πειρασμών και των θλίψεων γι' αυτό όπως είπα προηγουμένως όπως έλεγε ο κ. Άραντας Παΐσιος ότι η σοφία των Αγίων έκειται στο ότι ήταν συνετοί άνθρωποι και δεν είναι από τα εξωτερικά φαινόμενα πράγματα αλλά έβλεπα μέσα σε κάθε γεγονός έβλεπα το τι ωφέλεια υπάρχει από αυτό το πράγμα και ακριβώς επειδή έβλεπαν τα πράγματα με πνευματικά μάτια δεν αγαναχτούσαν δεν αποποιούνται το από τους πειρασμούς αλλά είχαν καρτερία και μακροθυμία και υπέμειναν τους πειρασμούς έχοντας σαν αντίβαρο τη μεγάλη πίστη στο Θεόν. όταν ο άνθρωπος δεν έχει πίσει το Θεό τότε πραγματικά πνίγεται οι σλήψεις, οι δοκιμασίες οι δυσκολίες τον πνίγουν γιατί, γιατί η ζωή του είναι αυτή εδώ, είναι αυτή που έχει εδώ δεν έχει ελπίδα εις την αιώνια ζωή οπότε κάνει τα πάντα για εδώ σου λέει μα τι λες τώρα να χάσω εγώ ας πούμε το όνομα μου το γόιτρο μου, τη, τη θέση μου, τη δουλειά μου δεν πρόκειται θα σε σκοτώσω θα σε εξαφανίσω θα σε διαλύσω, κάνω τα πάντα ή εγώ ή εσύ τέλειωσε δηλαδή, εδώ τα με όλα για όλα γιατί γιατί όλα είναι εδώ εδώ είναι τα πάντα για αυτό ενώ ο άνθρωπος του Θεού έχει άλλη πρόπτικη ξέρει ότι εδώ είναι το, το παιχνίδι που δίνεις και παίρνεις που αν είσαι έξυπνος, λέει ο Χριστό, λέει με τι να μοιάσω την Βασιλεία του Θεού θα τη μοιάσω λέει με έναν χωράφι που είχε μέσα έναν κρυμμένο θησαυρό και κάποιος που το ήξερε επίγε πούλησε όλα ό,τι είχε και γόρασε εκείνο τον παλιοχόραφο που νομίζεται τον παλιοχόραφο και απέκτησε τον κρυμμένο θησαυρό σαν τον έξυπνο έμπορον Σαν αυτό που είναι έξυπνο έμπορα και βλέπω ότι κοίταξε αυτό το παλιοχώραφο. Θυμάστε κάποτε στην Κύπρο που πουλούσαν τα χωράφια με τα δεκασέλινα που λέμε έτσι. Έλεγε σε ένα χωριό, Μα τι αγαπάμε για παλιοχώραφο πάνω στα βουνά και τα πουλούσαν. Αλλά οι έξυπνοι άνθρωποι που είχαν εμπορικό μυαλό ήξεραν ότι αυτά τα παλιοχώραφο πα στι κορυφέ των βουνών σε 20 χρόνια θα είναι ξέρω εγώ πολυτελή κατοικίες και θα πουλούνται πανάκριβα και αγόραζαν γη, αγοράζαν χωράφια <coughs> τελικά ποιος ήταν ο έξυπνος εκείνο που τα πουλούσε εκείνος που τα αγόραζε μακροχρόνια αυτός που αγόραζε έτσι συμβαίνει με τον άνθρωπο στη πνευματική ζωή ξέρει ότι τα παρόντα είναι μη μένοντα, δεν μένουν εδώ και καταλαβαίνει αξιοποιεί πνευματικά τα παρόντα, οτιδήποτε έχει μπροστά του και τα επενδύει μέσα στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Αυτό έκαναν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν αυτήν τη ζώσα σχέση με τον Θεό γιατί ακριβώς ο νους τους εδούλευε σωστά. Δεν απατούν τον από τα φαινόμενα. Ήσαν άνθρωποι που ήξεραν ακριβώς τι γυρεύουν από αυτήν τη ζωή. Ήξεραν τι είναι το απόλυτο και τι είναι το σχετικό ήταν συνετοί άνθρωποι είχαν σύνεση μπορούμε να πούμε ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου είναι οι Άγιοι οι οποίοι δεν απατήθηκαν και δεν ξεγελάστηκαν τώρα είπαμε ότι οι αιτίες των πειρασμών είναι πάρα πολλές και Μερικές από αυτές είναι αυτές που αναλύσαμε, είτε για τις αμαρτίες μας, είτε για την πνευματική μας πρόοδο, είτε γιατί κοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους, είτε γιατί πρέπει να, να γίνει γιατί, για να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, πάντως και να τελειώσουμε σε πρακτικό επίπεδο, εκείνο το οποίο εναπόκειται σε εμά είναι το εξή. Πρώτον, όταν συμβαίνει ένας πειρασμός, μια θλίψη σε εμά, στα δικά μας επίπεδα που είμαστε τώρα να μην ψάχνουμε να βρούμε αιτίε και να λέμε μα γιατί κι αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο σε μας να ανακαλύψουμε τον λόγο γιατί κι αυτό το πράγμα εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι πως να υπομένουμε με τον πειρασμό λένε οι πατέρες μη ζήτη τον διού, λέει πειρασμού καταλαβώντας μη ζήτητων διού αλλά πως αθλίπτος αυτόν υπομένει να ζητά να, να κοιτάξει πώ θα αντιμετωπίσει τον πειρασμό σωστά, μην ψάχνει να πει Μα το δημιούργησε. Το, το γεγονό στέει, ο ένα, ο άλλο, ο άλλο. Άστα αυτά τα πράγματα. Ούτε ο ένα στέει, ούτε, ούτε ο άλλο στέει, ούτε ο κακό γείτονα, ούτε το μάτιν, ούτε τα μάγια, ούτε η τίποτα. Άστα αυτά τα πράγματα. Να πει ότι κοίταξε. Εγώ τώρα έχω ένα πειρασμό. Θα δω τώρα, έχω μπροστά μου ένα γεγονό. Εγώ τι κάνω τώρα. Πώ υπομένω αυτό τον πειρασμό. Και ξέρετε, πειρασμό είναι κάθε πράγμα το οποίο έχουμε μπροστά μα. Μπορεί να μεταβληθεί σε πειρασμό. Και η φτώχεια μεταβάλλεται σε πειρασμό, οι αγωνίσει. Και ο πλούτο μεταβάλλεται σε πειρασμό. Και η ευτυχία μπορεί να γίνει πειρασμό γιατί μπορεί να πάρει το μυαλό σου αέρα και να ξεχαστεί. Και η δυστυχία είναι πειρασμό γιατί μπορεί να αγωνίσει. Άρα, ο κάθε άνθρωπο λέει: Κοίταξε, τώρα, σήμερα, εγώ τι είμαι. Είμαι πλούσιος. Πώς αντιμετωπίζω πνευματικά τον πλούτο μου. Εγώ είμαι φτωχός. Πώς αντιμετωπίζω πνευματικά την πτωχία μου. Εγώ σήμερα περνώ καλά με την οικογένειά μου. Πώς αντιμετωπίζω πνευματικά την ευτυχία μου. Και εγώ σήμερα περνώ άσχημα με την οικογένειά μου. Πώς αντιμετωπίζω πνευματικά τη δυστυχία μου. Έτσι. Κάθε πράγμα το βλέπουμε μπροστά μας όπως είναι. Στις περιπτώσεις που έχουμε δύσκολους πειρασμούς οι πατέρες που είχαν γενναία ψυχή έβαζαν την αιτία επάνω τους και έλεγαν εγώ φταίω για αυτό το πράγμα. Όμως είναι πολύ δύσκολο να αντέξει ο άνθρωπος αυτό. Συντρίβεται. στην πρόνοια του Θεού, να πιστεύει ότι ο Θεός προνοεί τα πάντα, όπως μας είπε ο Χριστός. Εάν, λέει ο Χριστός, ο Θεός προνοεί για τα πουλιά του ουρανού, για τα χόρτα, αυτά τα παλιόχορτα, που σήμερα, σήμερα είναι και αύριο δεν είναι, εάν για τα χόρτα του αγρού, λέει, τα σήμερα ευρισκόμενα και αύριο σκλήβανο βάλουμε, τα βάλουμε στο, στη φωτιά και τα κέμεν, ο Θεός φροντίζει για αυτά τα πράγματα, δεν θα φροντίζει για, για μα περισσότερο. Εάν και τα στρουφεία τα οποία σήμερα πετούν και αύριο πέφτουν, φροντίζει, δεν θα φροντίσει για μα. Και εάν και για τι τρίχε της κεφαλή μα, λέει ο Χριστό, και οι τρίχε τη κεφαλή ημών, οι ρύθμιντε, εάν και τα μαλλιά σα, οι τρίχε σα, είναι αριθμημένε, και λέγεται γέροντα, βρέ παιδάκι μου, λέγε Καλά, γιατί το πει ο Χριστό αυτό το πράγμα, ασχολείται με τι τρίχε ο Θεό, δεν ασχολείται με τι τρίχε. Αλλά λέτε για να μας πει ότι και αυτό το πράγμα ακόμα το τόσο άσχετο τι σημασία έχει πόσες τρίχες έχουμε στο κεφάλι μας αφού τα χτινιζόμαστε γίνουν κάθε μέρα τόσες και αυτές ακόμα οι τρίχες είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού τα πάντα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού πόσο μάλλον τα σοβαρά γεγονότα που μας συμβαίνουν γύρω μας άρα ο άνθρωπος ο έχει μέσω την πεποίθηση ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μένα ο Θεός ήξερε για μένα και τον άντρα μου ήξερε και την αρρώστια μου την ήξερε και την περιπέτεια μου την ήξερε και τις λήψεις μου αφού ο Θεός τα ξέρει άρα εγώ έχω μέσα στην ψυχή μου μια βεβαία ελπίδα ότι δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι γνωρίζει ο Θεός και αν ακόμα φταίω εγώ φταίω και μου συνέβη Τις από τις αμαρτίες μου από την αφροσύνη μου από τα κακουργήματά μου εγώ φταίω έκαμα κακουργίες και με βάλα στη φυλακή και με δέρνω κάθε μέρα εγώ φταίω και τρώω και είμαι στη φυλακή ναι και εκεί ακόμα αν κάνει υπομονή παρόλο που εσύ φταίεις αλλά και αν κάνει υπομονή και αξιοποιήσει τη, τη συνέπεια του σφάλματό σου για την ψυχή σου για την πνευματική σου κατάσταση ο καλός Θεός έχει την δύναμη ώστε να μπολιάσει, να μεταβάλει αυτό το κακό και το βγάλει σε καλό γιατί, γιατί ο Θεός δεν είναι ποτέ δυνατόν να έρθει σε άδεια ούτε είναι ποτέ δυνατόν η κακία του ανθρώπου να νικήσει τη σοφία και την αγάπη του Θεού έτσι λοιπόν και ο μεγαλύτερος φωνιάς ο μεγαλύτερος φωνιάς ο πιο μεγάλος κακούργος του κόσμου Ο πώς να πούμε ο Κλήττον να πούμε. Ε. <laughs> <laughs> δεν ξέρω μά είναι αυτός. Ε, τέλος πάντων. Ας πούμε ένα που έκανε πολλούς πολέμους. Δεν τον κατακρίνω. Έτσι και να γελάσουν που δεν είπα. Λοιπόν, μακάρι δεν θα μετανοήσει. Λοιπόν, ας πούμε το, να κάνει τόσα εκατομμύρια φόνου, τόσο φώνους, δεν είναι δυνατόν η κακία και η κακουργία να νικήσεις την αγάπη του Θεού. Εάν, εάν σκεφτείτε έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό που έχει τέτοια δυνατότητα που τίποτα δεν μπορεί να τον εξουδετερώσει τίποτα δεν μπορεί να τον φέρει σε δύσκολη θέση τίποτα δεν μπορεί να ματαιώσει το, το σχέδιο της σωτηρίας μας παρά μόνο η δική μας ελευθερία μόνο όταν ο άνθρωπος πει ότι εγώ δεν θέλω εκεί ματαιώνει τα έργα του Θεού αν μπεις εγώ δεν θέλω ε, τέλειωσε ο Θεός δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να προχωρήσει δεν θέλει να προχωρήσει ο Θεός εάν πεις εγώ θέλω τότε ό,τι κι αν έχεις κάνει όσες, όσα εγκλήματα οτιδήποτε κι αν έχεις κάνει εάν πεις εγώ θέλω τη σωτηρία μου ο Θεός έχει τη δύναμη να περιλάβει όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα ευρύ σχέδιο σωτηρίας και όπως έλεγαν γέροντας ακόμα ο Θεός και τις σκοπριές τι κάνει υπέροχο λίπασμα το οποίο παράγει καλούς καρπούς. Φανταστείτε τα περιτώματα τη κοπριέ που τις βλέπουμε και συχαινόμαστε και αυτές ακόμα ο καλός Θεός μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σαν καλό λίπασμα που να βγάλει γλυκείς καρπούς σωτηρίας όταν ο άνθρωπος πιστεύσει και αφήσει τον εαυτό του με μεγάλη εμπιστοσύνη στην πόρο του Θεού. Έχοντας λοιπόν αυτή την αίσθηση <coughs> μπορείτε να καταλάβετε με πόση άνεση και πόση ειρήνη μπορούμε να προχωρούμε στη ζωή μας και να παύσουμε να ματαιοπονούμε και να μαχόμαστε με τα φαινόμενα του κόσμου τούτου και να μάθαμε το μεγάλο μάθημα να αξιοποιούμε πνευματικά κάθε γεγονός στη ζωή μας βλέποντάς το μέσα στη μεγάλη αυτή αγάπη και πρόνοια του Θεού Πατέρα μας και βλέποντας τη ζωή μας στην αιώνια διαστάση τη. Έτσι. Η ζωή αυτή είναι ένα, ένα τμήμα και έχει αιώνια διάσταση. Αφού έχει αιώνια διάσταση, το μικρό τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί αιώνια. Αυτό έκαναν οι άγοι, αυτό τήρησαν στη ζωή τους και δεν απατήθηκαν, δεν ξεγελάστηκαν και αυτό και πέρασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι μέσα σε ειρήνη, μέσα σε μια βαθιά κατάσταση ησυχίας παρόλες τις πολλές δυσκολίες που είχαν. Έτσι και εμείς θα μάθουμε να έχουμε ειρήνη μέσα στην Εκκλησία και να μην κάνουμε λάθη και να μην κάνουμε ενέργειες οι οποίες ενώ φαινομενικά φαίνονται ότι μας απαλλάσσουν από τις δυσκολίες εν τούτης μας θερούν από την αιώνια νοφέλεια. Δεν έχουμε χρόνο, εδώ θα τελειώσουμε και την επόμενη φορά θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες. Όχι την ερχόμενη τάρτη, την μεθεπόμενη, την ίδιαν ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. <coughs> Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου και του τον Αγίον Αμήν. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Χριστέω Θεό, ημών, ελέγχων ημών. Δύο ανακοινώσει. Απόψε έχει αγρυπνία ει τον ναό τη Αγία Ζώνη και ει τον του Αποστούλου Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά. Έχουν ήδη αρχίσει οι και εγώ θα πάω σε λίγο στη Μέσα Γειτονιά και έχει και στην Αγία Ζώνη. Και επίση σε δέκα λεπτά θα γίνει εδώ το απόδειπνο και χαιρετισμή τη Παναγία. Το καλό βράδυ ο Θεό μαζί σα.